Κεφάλαιον Ι. Σ. Σ. Σ. Σ. 1. 1. 8. Εμμυροφόρης των τάφων. Αγγελικόν μήνυμα περί της Αναστάσεως του Κυρίου. 1. Και αφού επέρασε το Σάββατον η Μαρία η Μαγδαλινή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη, ηγόρασαν το βράδυ του Σαβάτου αρώματα για να έλθουν το πρωί στων τάφων και αλείψουν τον Ιησούν. 2. Και πολύ πρωί τη πρώτη ημέρα της εβδομάδος, Έρχονται στο μνημείο την ώρα που υποκάτω από τον ορίζοντα ανατέλων ήλιος ήρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι. Τρία. Και έλεγαν ανάμεταξύ τους. Ποιο θα μας αποκυλήσει την μεγάλη πέτρα από την είσοδο του μνημείου. Τέσσερα. Και μόλις εσήκωσαν τα μάτια τους είδαν ότι είχε κυλιστεί μακράν από το μνημείο η πέτρα. Και έλεγαν μεταξύ τους αυτά διότι η πέτρα αυτή ήταν το πολύ μεγάλη και δεν είναι το εύκολο να αποκυλιστεί 5. Και αφού εμβήκανε στο μνημείο, είδαν έναν νέον που εκάθητο στα δεξιά του μνημείου και ήταν ενδεδημένος με στολήν λευκήν και τα σκατέλαβε μεγάλος φόβος και κατάπληξη. 6. Αυτός δεν τους είπε. Μη εκπλήτεστε και μη φοβήστε. Ιξευρωπίον ζητάτε. Ζητάτε τον Ιησούν, τον Αζαρινόν, τον Εσταυρωμένον. Ανεστήθη. Δεν είναι εδώ. Ιδού. Είναι αδιανό το μέρο όπου τον έβαλαν. 7. Αλλά πηγαίνετε, είπατε στου μαθητά του και ιδιαίτερω των Πέτρων, που έχει ανάγκη παρηγορία και βεβαιώσεω, ότι συνεχωρήθη για την αρνήσή του, ότι πηγαίνει πρωτύτερα από εσά στην Γαλιλαία. Εκεί θα τον ειδείτε, καθώ σα είπε προτού να σταυρωθεί. 8. Κι εκείνε, αφού βγήκαν, έφυγαν από το μνημείο. Τα σκατείχε δε και ήσαν εκστατικέ, και δεν είπαν τίποτε ει κανένα διότι εφοβούντο.